Στοίχοι 20-25. και χαιρετισμοί. 20. Ο δε Θεός που είναι ο χορηγός και ο τη της ειρήνης, ο οποίος ανέστησε εκ νεκρών των μεγάλων πειμένα των πνευματικών προβάτων, δια των ουρανών και προσφέρει εκεί εξελαστήριον θυσίαν το αίμα Του, με το οποίο να διαθήκε διαθήκη αιώνιος, τον Κυριόν μας Ιησούν Χριστόν δηλαδή. 21. Ήθε να σας τελειοποιήσεις κάθε έργο αγαθών, ώστε να κάματε το θέλημά Του. Ήθε αυτό να ενεργήσεις το σωτερικό σας Εκείνο που είναι αρεστόν Του δια του Χριστού, εις τον οποίο ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. 22. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, να δεχτείτε με προθυμία των λόγων της προτροπής και παρηγορίας τη επιστολή μου αυτή. Άλλωστε δεν σας εκούρασα πολύ διότι σας έγραψα με ολίγα λόγια. 23. Μάθατε δια των αδελφών Τιμόθεων ότι είναι πλέον ελευθερωμένους. Θα σας είδω μαζί με Αυτόν εάν έλθει γρήγορα να με συναντήσει. 24. Ασπάστητε όλους τους προαιστούς σας και όλους τους πιστούς. Σας ασπάζονται οι αδελφοί που κατάγονται από την Ιταλία. 25. Η έννοια του Θεού που μας παρέχει την σωτηρία και κάθε πνευματικών αγαθών Ήθε να είναι με όλους σας. Αμήν. Τέλος της προσεβραίους επιστολής, σελίδα 905.